Τόλι; Έλα. Σε τι φάση είσαι; Ναι. Εγώ εξόργισης πάλι. Τι έγινε; Εντολή. Τι είναι πάλι; Μερικές φορές νομίζω το κάνει επίτηδες. Μας βάζεις τις ρίσσες. Ήδε πώ το λέω, επί, τι κάνει. Ωραίο. Του Άδωνη, για να μα φτιάξει την ημέρα ή για να καταλάβουμε για άλλη μια φορά πόσο ζωά είναι όλοι αυτοί που τον ψήφισαν. Βέβαια. Θα κόλλαγε να έλεγε, μα πάρει... βάζει τι ρίσει για να μα εξοργήσει, για να κάνει και ρήμα. Πολύ καλή φάση. Ναι. Απ' την άλλη, πάλι λέω, αυτή να δεν θα επιτελούν κοινωνικό έργο. Θα... Επιτελούν κοινωνικό να... έργο. Θα βάζουν τι μαρκέ Λ... πυλαδόνε πλ... για να μην ξαναψηφίσει ο κόσμο τον Άδωνη. Εδώ ρε ξαναψηφίσανε του ίδιου και του ίδιου. Άρα, είτε προσπαθεί να επιτελεί κοινωνικό έργο ή και ο καλαμούκη, είτε απλά τα βάζετε για να μην. Δεν μας τίποτα δεν γίνεται φίλα Γιατί για να γίνει κάτι από αυτά πρέπει να υπάρχει εγκέφαλος ψηφοφόρους Αποστολή, ναι. δεν βγαίνουν λόγια Αυτά που μου περιγράφαν οι παμπούδες και οι γιαγιάδες μου Να μπαίνουν οι Γερμανοί στα χωριά, τα εσέες Και να μπουκάρουν μέσα στα σπίτια των πατριωτών Να βρουν τους πατριώτες να τους εκτελέσουν Τα Το είδα με τα μάτια μου εχθές Είμαι κι εγώ από την Ιερισσό Δεν μα φοβίζουν μ Τα ελάτε ρε σας πω εγώ, ελάτε να πούμε γενιά του 40, ελάτε εδώ Φίλα Αποστόλη, άκουσα τώρα τη φωνή της σας που έπαιξε ο Θήμιος από τις κουριέ Που τραγούδαγε Που τραγούδαγε, όχι μόνο τραγούδαγε, που φώναζε, που τραγούδαγε με όλη τη δύναμη της ψυχής της Και ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό Και στο καπάκι και τη φωνή αυτού του του Άδωνη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 Ετοιμάζονται να κάνουν επιφανειακή εξόριξη 600 μέτρα από τα σπίτια. Καλά είναι. Αύριο έχουμε συγκέντρωση 4 η ώρα να δούμε τι θα γίνει. Άντε, να σα δω και εσά. Τα γνάρια τη Χαλκιδική και εμεί. Για πε μου, που είναι αυτό πάλι. Κατέλα φω κύριο, το παρασό. Έλα, ρε φιλέ. Έλα. Ήθελα να είχα μια βαρύ που τα πάρα να πω. Όχι, και τι έγινε, δεν πρόλαβα προ... προ... με προσπεράσαν φιλέ. τον που του επέτρεψαν να νιώσουν παντο δύναμη και άτρωτη τα Εξηγείται έτσι σε μικρά παιδάκια. Νιώθω ντροπή και αγανάκτηση που μου γάμισαν την αξιοπρέπεια και εξοργίζομαι, ρε φίλα. Απόστολε που μου αφαιρέσαν το δικαίωμα να υπερηφανεύομαι ότι είμαι Έλληνα. <τυξάν> Άκουσα τώρα ρε το Βενιζέλο μιλάκε με τον Πρετετέρη και γελάγανε που λέγανε για του φόρους και γελάγει ο Πρετετέρη. Λέει, λέει θα είναι χειρότερο, λέει ο φόρος και γέλα". Τι θα κάνω ο Και ο πιο ανεργικό φόρο. Αυτό που έρχεται ήταν χειρότερο. Να σου πω: ρε, φορολογούνται, αυτοί δεν φορολογούνται. Ο πατέρα του, αν ήταν κατάκυτο σαν το δικό μου και δεν μπορούσε να βάλει πετρέλαιο που του βάλα εγώ του κακομύρι και δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακα, αγέλαγε έτσι άραγε. Είναι πιθανό να γέλαγε, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Είναι τόσο αδίστακτος. Μη σου πω: Θα του πέταγε και μπουκάλια. Ναι. Η γραμμή. Πώ? γραμμή. Έλα, ρε γραμμή με. Κάθε να την φίξω, μιλάμε. Έχει πιστοτική τι έγινε. Παθόρεση από και τέταρτο. Εντάξει. Αποστόλη. Έλα. Ε, έκλειση στους χατήκους, Εκεί πέρα Μεγάλη Παναγιά, Ιρυσό, Στρατονίκη, τα χωριά εκεί γύρω. Ναι. Να μην καίνε χρυσαυγίτες. Βρωμάει καμένο λάστιχο. Επηρεάζει το περιβάλλον. Έλα ρε, τι κάνεις Καλά ρε Καλά Χαίρομαι Στονί, μας γα***σατε σήμερα ρε Δηλαδή, άκουσα εκείνη τη γριά Και δεν μπορώ να ηρεμήσω ρε Έχω σαλτάρι Δεν ξέρω ρε Δεν πειράζει, καλό είναι γαυτό που και που Ρε το φωνάζω τρεις μέρες τώρα Σε όποιον συναντάω ρε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 Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω, επειδή δεν θέλω να αισθάνομαι μόνο μου. Πρέπει να ξεσκώσετε τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμεί. Εσεί. Να βγάλετε ποπέ και να ξεσκώσετε τον κόσμο. Γιατί οι αγανακτισμένοι χαθήκανε. Εγώ δεν έσπασα τάμπαν το κεφάλι μου στο σύνταγμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχω μόνο μου. Θα, θα σου πάει... δώσω ένα τηλέφωνο μια ορόση γραμμή, να τελειώνουμε. Πού νιώσει μόνο σου. Θα την πληρώσουμε εμεί επειδή νιώσει μόνο σου. Τα ψυχολογικά του καθενό και τι μοναξιά, του χέστηκα. Όχι, δεν θα πηγαίνω εγώ στο σύνταγμα, να πάω το κεφάλι μου για θέλω να κάνει σε ορολό. Πώ Με... έσπασε το κεφάλι σου. Καλέ. Κάνω να στημποζα μπρο Στο κεφάλι του έτσι, Ά, η παράτα μα. διαδηλώνοντας δίπλα-δίπλα με το χρυσαυγίτη των 300 Ελλήνων. αη παράτα μα, κυρά μου. Εγώ δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτη. Τι είπα ότι είσαι αγάπη μου. Κοίτα α, τη γειτονιά. Ποιο ήταν η γειτονικά παρακεί. Αλλά θα γίνω τρομοκράτη. Λοιπόν, Ποιο ο τρομοκράτη μπου... τη Μούτζα. πάλι τη σε μια κατσαρόλα και άναψε καζάκι. Παράτα μα. Να εκραγεί Και γίνεται πανικό, παράτα μας. Έτσι μια μπουκάλα από πυροσβεστήρα 15 κιλών ναι, και, αέρα, και, βενζίνη, ναι. Και, ένα... το και μπροστά και Το πετά εκεί μπροστά και αρχίζει να το μουτζώνει. Άρε, ένα πανάσταση, αναπτύρα. παιδί μου, τρόμαξα. Άκουρε, βάζει και ένα αναπτυράκι από αυτό που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ να τον καζάκι. Ναι. Και πα μπροστά μαζί με καμιά 20 ακόμα. Έχει και μια κάμερα πάνω στο Μετά το Σαμαρά που τον βγάλαμε δαρμένο και σοκαρίστηκε Θα νομίσει και αυτό, άσε Ναι Αυτό δεν το ξέρω αυτό δεν το, ξέρω. Αυτό δεν το, ξέρω. Αυτό δεν το Αχ τι ωραίος είναι αυτός που ακούτε στο ραδιόφωνο μέσα Πιο δυνατά λίγο Μα τι ευστροφία αυτό το παιδί Καλέ σας αρέσει και σας Το ίδιο ή μόνος μου τα λέω Μα ακούτε Ναι, ναι. Δεν είχατε υπολογίσει ότι θα μπλήσετε στο τηλέφωνα Τι θέλετε, γεια σας Κάτι ονόματα να θυμίσω, μπορώ Κάτι ονόματα Ναι, ναι. Δεβίζει, κερδικώ και μπορεί να τη λέξει. Καλαι πηγαίνετε να πάρετε τα φάρμακα τώρα να μιλήσουμε κανονικά. Και θα τη λέξει. Κυπρό, τριβαζό, κανένα. Ωραία. Και τα πολλά άλλα. Τι ώρα σα έχει πει να χτυπάτε την Ισουλήνη γιατί έχει περάσει πολύ. Πολύ πολλέ, 10 φορέ λόγω. Εκατό φορέ να χτυπήσει την Ισουλήνη για να σε πιάσει. Ναι, ναι. Κάντο παιδί μου ξεκίνα. Έλα, ρε, Αποστολή. Γρήγορα, γρήγορα. Σε περίπτωση που τα ξέρεις όλα, όλα τα ξέρεις. Από αυτούς που κάνει ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, εξακολουθούν και τη στηρίζουν ακόμα. Πιστεύουν δηλαδή σε αυτούς. Όχι, δεν έπρεπε. Γιατί, ναι. Δεν άκουσα τι πες. Ναι, λέω, ναι. Και δεν είναι και κακό, δεν είναι ντροπή. Όρεγα, δηλαδή. δηλαδή, αυτή είναι αμετανόητη, έτσι. Ναι, αρκεί, αρκεί να βγάλεις από μπροστά το Ε, ο Real FM. Ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο από την εκπομπή ελληνοφεια έχει επισκεφθεί ποτέ την ιερισό καλυκδική αν ξέρουν πού είναι. Γιατί το ρωτάτε αυτό, επειδή μιλάνε συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την επένδυση εκεί, στο, στη Καλκιδική. Δηλαδή γιατί... πρέπει να το έχει επισκεφτεί για να επαιρέσει τη ένα δάσο όμορφο. Έχουμε δει βίντεο φωτογραφίε, πολλά πράγματα. Όχι, δεν έχουμε επισκεφτεί. Άρα που δεν ξέρουμε να μην μιλάμε. Δεν θα ήταν καλό. Να επισκεφτείτε κιόλα. Κάποια στιγμή. Από το μεταλλείο με παίρνετε. Όχι. Από πού? Από αλλού εγώ σας παίρνω, δεν σα παίρνω από το μεταλλείο. Α, δεν ε... είμαι εκπρόσωπο κανένα. Εσά ποια είναι η γνώμη για την εκμετάλλευση τη περιοχή, Εμένα, Η γνώμη μου είναι να γίνει μια επένδυση, αλλά να γίνει με προστασία του περιβάλλοντο. Δεν γίνεται όμω. Έτσι πώ πάει να γίνει, δεν γίνεται προστασία του περιβάλλοντο. Ο σκοπό είναι να γίνει με προστασία του περιβάλλοντο. Για σας, για εμά, είναι... για πολλοί κόσμο, αλλά όχι για Yeah. Υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον, αυτούς τους κάποιους καταγγέλουμε. Μακάρι. <Κι> σε αυτό το γελίο τον άδωνι που παίρνει 6.500 το μήνα και για να δικαιολογήσει τα λεφτά του στη Νέα Δημοκρατία...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 Ο μορσόγφο ο Χατζής στον Ευαγγελάτο. Δεν, τελ, τελ, δεν, δεν πέρα, είναι πέρα, σωστό. Πέρα, δεν... δεν είναι σωστό να και μελάστικά. Ενώ το υπόλοιπο είναι σωστό. <σχει> ναι. Είπε και ξαναπήγε στο κλουβί του, χαϊδεύοντα στα πράσινα πουπουλά του. Γεια Γεια yeah. Εσκευτικά με την κατάσταση τη και που παίρνουν τα παιδάκια 15 ετών. Για την ιστορία ήθελα να πω ότι και την εποχή του 52 έπαιναν τα κοριτσάκια γιατί είχαν πάρει τη μητέρα μου, επειδή πέρασε μετά τα 40 του μπελλιάλη να επισκεφτεί τον τάφου. Και ε, δεν είναι λίγο αυτό, συγγνώμη. Ναι, μετά... Δεν το λέει, λέει Είχε πεθάνει ένας θείο της και πήγε στην κοκκινιά και περ... από περιέργεια και με το που βγαίνει από το νεκροταφείο τους βάζανε σε φορτηγά και μέχρι τα 24 που ήταν 8 μηνών έγκυο σε μένα, κάθε εβδομάδα... Και θα θυμάσαι από την κοιλιά, Άμα... τι πώς μου κάνει. Περίμενε κάθε Σάββατο, 8 ολόκληρα χρόνια, πήγε και έδινε το παρόν Το αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Είδε που λένε για την περιέργεια, να. Και το κοριτσάκι εκείνο περιέργεια. Είχε να δει πω και εγώ την ταλίκη. Απλώ μου θύμισε την ιστορία τη μητέρα μου, η οποία καραμανλή γίνονταν αυτά. Πάντά να αποκτήσει και μεγάλο προβάσιμο Αλασσίριδα. Εδώ εσύ αποκτά η μισή μονάδα και τρέχει ο Τσίπρα να κάνει ό,τι μαγική μπορεί να φανταστεί για να γυρίσει το μείον. Αυτό περιμένω, ο Κουμουντζούρου. Παντάζεστε τι έχει να γίνει αν πάρει πέντε μονάδες διαφορά. Πες ό,τι μαλακή ο βαδάρις, με το μυαλό σου μπορεί να τι κάνει. Ίσα ίσα να μην βγει, αλλά πες του ότι θα ήταν πιο έντοιμο να το παραδευτεί ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω. Και πεις κάτι άλλο να του πεις, ότι το ξύλο θα το φάει ο τελευταίος. Δεν μου λέτε φάνηκε όταν έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Χάρηκα γιατί δεν μπορούσε εκείνο το παλιό τείχος. Ναι. Δηλαδή φτιάχνεις τείχο χωρίς πλακάκι. Εγώ δεν Για αισθητικού λόγους καλά. και μόνο. Χάρηκα. Α χαρήκα... το έτεινε κάποιο με πλακάκι. Αφού δεν γινόταν αυτή η δουλειά, καλά κάνουν και το τον κρεμίσαν τον παλιότερο. Εγώ δεν χάρηκα. Γιατί δεν χαρήκατε Σα άρεσε αυτό το έκτρομα? Γιατί περίμενε με... μετά που μπήκοση... Το μόνο καλό είναι ότι μπορούσε να, να καρφώσει ό,τι θε και όπου θε. Ενώ στο πλακάκι πρέπει να βρει τον άρμο. Εντάξει. Τώρα μπορείτε να κλάψετε αφού χαρήκατε. Θα κλάψω γιατί. Ξαναστείνετε. Ε, για τα μνημόνια. Αν μαστείνετε, δεν ξέρω τι θα κάνουν, Να βάλω πλακάκι αυτή τη φορά.